Τεσσαρακοστό μάθημα. Αγοράζω τσιγάρα. Καλημέρα σα. Τι αγαπάτε? Μήπω έχετε εγγλέζικα τσιγάρα? Λυπούμε πολύ δεν έχω, αλλά τώρα μόλις μου έφεραν κάτι αρωματικά. Όχι, ευχαριστώ. Δεν είμαι συνηθισμένος στα μυρωδάτα. Καλύτερα να πάρω αγρίνου. Τι ήδη έχετε? Έχουμε όλες τις μάρκες. Αυτά εδώ είναι τα καλύτερα. Το γράφηκε στο κουτί άλλωστε. Σιγαρέτα αγρινίου. Αρίστη ποιότης. Πόσο κάνουν. Τέσσερις δραχμές το μικρό κουτί και οκτώ το μεγάλο. Δώστε μου πέντε μικρά κουτιά τσιγάρα και δύο κουτιά σπίρτα. Επίσης λίγο καπνό και ένα πακέτο τσιγαρόχαρτο των 100 φύλων. Ορίστε κύριε. Ευχαριστώ. Μήπως έχετε ασημένες σιγαροθήκες. Θέλω μια για δώρο. Μάλιστα. Έχω πολλές ταμπακέρες σε διάφορες τιμές. Αυτή είναι από καθαρό ασήμι. Όχι και πολύ ελαφριά. Κοστίζει μόνο 470 δραχμές. Ναι. Αυτή μου κάνει. Μπορείτε να τη δώσετε να χαράξουν τα αρχικά σίγμα μη. Βεβαιότατα. Περάστε μεθαύριο. Θα είναι έτοιμη. Είναι καθόλου τη της προκοπής αυτή η αναπτήραση. Περίφημη. Έχουμε πουλήσει εκατοντάδες και κανείς δεν μας παραπονέθηκε ποτέ. Ας ελπίσουμε πως έχετε δίκιο. Δώστε μου αυτόν εκεί. Όχι, όχι αυτόν. Τον πράσινο. Έχετε να μου χαλάσετε ένα χιλιάρικο. Ε, μια στιγμή να είδω. Μάλιστα, ορίστε τα ρέστα σας. Ευχαριστώ πολύ.